Στοίχη 14.36. Η πρώτη ομιλία του Πέτρου προ τα πλήθη. 14. Εστάθηδε τότε εις τόπον κατάλληλων ο Πέτρος μαζί με τους άλλους 11 αποστόλους και ύψωσε τη φωνή του ώστε να ακούεται καλά από όλον το πλήθος εκείνο και εμπνεώμένο από το Άγιο Πνεύμα είπεν σε αυτούς. «Άνδρες Ιουδαίοι και εσείς όλοι όσοι κατοικοί στην Ιερουσαλήμ, ας γίνει γνωστόν εις αυτό που θα σας είπω». Και ακούσατε προσεκτικά τους λόγους μου αυτούς με τους οποίους θα σας δώσω την αληθινή εξήγηση αυτών που βλέπετε. 15. Η αντίληψη που εσχηματίσατε δι' αυτούς είναι πλανημένη, διότι δεν είναι μεθυσμένοι οι άνθρωποι αυτοί καθώς νομίζετε εσείς. Και δεν είναι μεθυσμένοι διότι είναι η τρίτη ώρα από τις Ανατολής του Ηλίου ή η ενάτη πρωινή... Και λόγω τη εορτή, αλλά και σύμφωνα προ τι παραδόσει των μεγάλων ραβίνων μα, δεν επιτρέπεται πρωτού έλθει μεσημέρι ή τουλάχιστον πρωτύτερα από τα δέκα το πρωί να βάλουμε στο στόμα μα τίποτε. 16. Αλλά αυτό το οποίο βλέπετε είναι επαλήθευση και πραγματοποίηση εκείνου που έχει λεχθεί από τον Θεόνδιο του προφήτου Ιωήλ, ο οποίο επροφήτευσε το εξή. 17. Και κατά την τελευταίαν χρονική περίοδο που θα αρχίσει όταν θα έλθει ο Μεσία, λέγει ο Θεό, ότι θα συμβεί τούτο. Θα εκχύσω από τα χαρίσματα του πνεύματό μου και θα διαμοιράσω τα αυτά εις όλου του ανθρώπου, και θα προφητεύσουν οι ίσε και οι θηγατέρε σα, και οι νέοι σα θα είδουν οπτασία υπερφυσικά, και οι γέροντές σα θα ενυπνιαστούν θεία και αποκαλυπτικά όνειρα. 18. Ακόμη και στου δούλου και στα δούλας μου που οι άνθρωποι του κατατάσσουν στην κατωτέραν κοινωνική τάξη, θα του μεταδώσω κατά τα σημέρα σε εκείνε άφθονα χαρίσματα από το πνεύμα μου και θα προφιτεύσουν. 19. Και θα δώσω καταπληκτικά θαύματα στον τον ουρανόν επάνω και φαινόμενα αποδεικτικά της θεία επί της γης κάτω. Καταστροφάς μεγάλας και ερημώσεις, αιματοχυσίας και πυρκαγιάς και σύννεφων καπνού που θα ανεβαίνει από τα σκαιωμένα σπόλεις και χωρία. 20. Ο ήλιος θα υποστεί έκλειψην και θα μεταστραφεί σκότος. Και η Σελήνη θα πάρει το χρώμα αίματο προτού να έλθει η μέρα του κυρίου, η μεγάλη και περίβλεπτο, κατά την οποία ο κύριο θα έλθει ενδόξω για να κρίνει του εχθρού του. Τέτοια καταστροφέ και θεομηνίε πρόκειται να γίνουν και τώρα, οπότε ο κύριο εν δικαιοσύνη θα πατάξει όσου εκ των Ιουδαίων θα επιμείνουν στην απιστία. Πρόκειται να επαναληφθούν και εν τω μεταξύ, ο Σάκη διαμέσου των αιώνων θα εξπάει οργή του Θεού κατά των Αποστατών, αλλά θα πραγματοποιηθούν και τελικώ και κατά τη Δευτέρα του κυρίου, παρουσία. 21. Και θα συμβεί ώστε καθένας που θα επικαλεστεί με πίστη και ευλάβεια το όνομα του Κυρίου, θα σωθεί και θα απολαύσει τα αγαθά της Βασιλείας του μεσίου. 22. Άνδρες, απόγονοι του ευλογημένου Ισραήλ, ακούσατε τους λόγους αυτούς που θα σας είπω. Τον Ιησούν των Αζωραίων, άνδρα ο οποίος απεδείχθη μεταξύ σας, ποιος ήτο όχι από άνθρωπον, αλλά από αυτόν τον θεών και απεδείχθη με δυνάμει και καταπληκτικά έργα και αποδεικτικά θαύματα που έκαμε διαφτού ο Θεό εν μέσω ημών, καθώ και εσείς οι ίδιοι γνωρίζετε. 23. Αυτόν τον Ιησούν που σα παρεδόθηκε από τον Προδότη, σύμφωνα με την ορισμένη απόφαση και πρόγνωση του Θεού, αφού τον επιάσατε, τον εκαρφώσατε στον Σταυρό και τον εφωνεύσατε δια των Ρωμαίων στρατιωτών, οι οποίοι ήταν εθνικοί και ξένοι προ τον νόμο. 24. Τούτον ο Θεό ανέστησε και έλυσε τα σλήπα που το επροξένησαν ο θάνατο, διότι σύμφωνα με τα σπροφητεία, δεν είναι το δυνατόν να κρατείται αυτό υπό του θανάτου. 25. Δεν είναι το δυνατόν δε να μένει αυτό πεθαμένο, διότι ο Δαβίδ, λέγει, αναφερόμενο σε αυτόν. Έβλεπα εγώ ο Μεσία εμπρό μου τον κύριο πάντοτε. Τον έβλεπα ότι είναι ει δεξιά μου έτοιμο να με προστατεύσει, για να μην ανησυχώ και κλονιστό από φόβο ή κίνδυνο οποιονδήποτε. 26. Διότι δε αισθάνομαι τον Θεών στα δεξιά μου, έτοιμο να με προστατεύσει. Γι' αυτό η καρδία μου και εξεδήλωσα μεγάλη χαρά με τη γλώσσα μου. Ακόμη δε και το σώμα μου κατά την ώρα του θανάτου θα αναπαυθεί και θα ησυχάσει τον τάφο με ελπίδα ότι γρήγορα θα αναστηθεί. 27. Διότι δεν θα εγκαταλείψει την ψυχή μου να μείνει επί πολύ χρόνων στον τόπο του Άδου. Ούτε θα επιτρέψεις ο κατεξοχήν αφοσιωμένο η γιο σου να πάθει στο σώμα του την φθοράν και αποσύνθεση του τάφου. 28. Μου έδειξε και μου εγνωστοποίησε δρόμου, οι οποίοι από τον τάφον όπου δύο λίγων καιρών θα παραμείνω οδηγούν στην αληθινήν και μακαρίαν ζωήν. Θα με γεμίσεις ευρωσύνη όταν θα με ανυψώσει και θα με πάρει μαζί σου στου για να απολαμβάνω και ω άνθρωπο την του προσώπου σου. 29. Άνδρε, αδελφοί, ας μου επιτραπεί να σα πω ελεύθερα για τον Πατριάρχην Δαβίδ, διαστόματος του οποίου ελέγχθη η προφητεία αυτή, ότι αυτός και απέθανε και τάφει και το μνημείο του είναι μεταξύ μα εδώ ει τα αεροσόλυμα μέχρι τη σημερινή ημέρα. Δεν εφαρμόζεται λοιπόν η προφητεία αυτή στον Δαβίδ που παραμένει πεθαμένο και θαμένο σε σήμερα. 30. Αλλά ο Δαβίδ, πρικισμένο με μόνιμο χάρισμα προφητείας και γνωρίζον ότι ο Θεό του υπεσχέθη με όρκον, ότι από απόγωνα το σπλάχνον του, τη Μαρία δηλαδή, έμελε να αναστήσει κατά την ανθρωπίνη φύση των Χριστών, διανακαθίσει επί του θρόνου του ω πνευματικό και όνιο βασιλεύς 31, προείδε τα μέλλοντα και ομίλησε για την ανάσταση του Χριστού. Ότι δεν εγκατελείφθη η ψυχή του Χριστού στον των τόπων του Άδου, ούτε το σώμα του είδε τη φθορά και αποσύνθεση του τάφου. 32. Τούτον τον Ιησούν περί του οποίου σα ομίλησα, τον ανέστησε ο Θεό εκ νεκρών και μάρτυρες του γεγονότο αυτού τη Αναστάσεως είμαι όλοι Η εμεί. 33. Αφού λοιπόν ο Ιησούς μετά την ανάστασή του ανυψώθη με τη δύναμη του Θεού ει των ουρανών και έλαβε από τον Πατέρα του το άγιο πνεύμα που υπεσχέθησε μα στου Αποστόλου ότι θα μα έστελεν, έχησε να φθώνουν δωρεά και τα υπερφυσικά σε ενεργία, τα οποία βλέπετε τώρα και ακούετε. 34. Αλλά και περί τη αυτή του Ιησού στον των ουρανών ομίλησε προφητικός ο Δαβίδ, και δεν είναι δυνατόν παρά στον Ιησούν και όχι στον Δαβίδ να αναφέρονται οι προφητικοί αυτοί λόγοι. Διότι ο Δαβίδ δεν ανέβει στου ουρανού, λέγει όμω ο ίδιο. Ήπαινε ο κύριο και Θεό στον Μεσίαν, ο οποίο είναι με έναν απογονό μου άνθρωπο, αλλά συγχρόνω είναι και κυριό μου ω Θεό. Κάθισε στα δεξιά μου για να απολαμβάνει και ω άνθρωπο θεία και μοναδικά στη μα. 35. Εως ό,τι υποτάξω τελείως εις του εχθρού σου και τους κάμω στήριγμα επάνω στο οποίο θα πατούν τα πόδια σου. 36. Ας γνωρίζει λοιπόν ασφαλώς και με βεβαιότητα ολόκληρον το γένος των Ισραηλιτών, ότι αυτόν ακριβώ τον Ιησούν τον οποίον εσείς εσταυρώσατε, τον ανέδειξε και τον εγκατέστησε ο Θεός κύριων και χριστών, διότι έδωκεν και στην ανθρωπίνη φύση του πάσαν εξουσίαν και βασιλικήν δόξαν.